Είς το όνομα του Πατρός και του Υιού Η του Αγίου Πνεύματος. Βασιλέφου το παράκλητο, πνεύμα της αληθίας του Παντακού παρόν και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός να γαθούν και ζωή χορηγός ελευθεία και σκήνωσουν εν και καθάρισουν μας από βάσης και σωσνάχρον να ψυχάς Καλή χρονιά να έχουμε. Θα συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε. Είναι κάποια <Κι> κείμενα από το Γεροντικό, από το Ναβάζω Σημά. Στο Γεροντικό και στους πατέρες αυτού συναντούμε την πρακτική ζωή μέσα από την προσωπική τους εμπειρία απλοποιούν ε, την πορεία μας και μας φανερώνουν Έναν τρόπο και μια στάση ζωής που έχει μέσα της Θεών και έχει αλήθεια και έχει και ελευθερία. Πάντοτε παλεύουμε εμείς μεταξύ κόσμου και Θεού. Πάντοτε σε κάθε μας πράξη προτείνεται ο δρόμος του Θεού και ο δρόμος του κόσμου ο δρόμος του δικού μας θελήματος, της δική μας λογικής. Και τις περισσότερες φορές επιλέγουμε αυτό που σε μας φαίνεται σωστό και θεωρούμε ότι αυτό είναι και του Θεού. Όμως βλέπουμε από την πείρα αυτή τον πατέρα μας ότι τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Και ένα άλλο πρόβλημα που συναντά κανείς διαβάζοντας αυτά τα κείμενα είναι ότι η πνευματική ζωή έχει πολύ μεγάλο περιεχόμενο και δεν εξαντίληται σε 2-3 εντολές που έχουμε υπόψη μας και πράγματα με τα οποία εμείς συμβιβαστήκαμε και τα θερούμε ασήμαντα είναι η ουσία της πνευματικής ζωής. Σήμερα αν κανείς σκεφτεί τι είναι αμαρτία θα σκεφτεί μόνο τις αρκικές αμαρτίες. Ενώ ε, η ουσία της πνευματικής ζωής εκφράζεται και φανερώνεται σε πράγματα που εμείς τα θεωρούμε ασήμαντα ή αυτονόητα. Τα θεωρούμε αυτονόητο ότι έτσι πρέπει να γίνουν και ότι έτσι είναι του Θεού η ε, τοποθετήσεις, αλλά εντελώς έξω από το πνεύμα του Θεού είμαστε. Να δούμε λοιπόν τι λένε οι πατέρες. Από το να βάζω σημαυρή τρία-τέσσερα κειμενάκια να τα δούμε λίγο. Αναφέρει το πρώτο. Κάποτε λέει ένας από τους αδελφούς που έμεναν μαζί μου και έλαβαν το μοναχικό σχήμα από εμένα Γιώργο, τι κάνεις εκεί πάνω. Λοιπόν, κάποτε ένας από τους αδελφούς που έμεναν μαζί μου και έλαβαν το μοναχικό σχήμα από εμένα αφού καταρτίστηκε από εμένα στο αγαθό διότι ήταν από τους ευαισθήτους και συγκατέβαινα στην ασθενειά του αναφέρει ο βάζος μας για κάποιον που έκανε μοναχό ε, και του έδειξε αγάπη γιατί ήταν από τους αδύνατους από τους ευαισθήτους και έκανε συγκατάβαση στην ασθενειά του μου είπε μια μέρα αβά μου πολύ ση και του λέω εγώ δεν βρήκα ακόμα κανένα που να με αγαπώ τον αγαπώ εσύ λέγεις τώρα σε αγαπώ και πείθομαι εάν όμως συμβεί κάτι που δεν θα σου αρέσει δεν θα μείνεις ο ίδιος ενώ εγώ οτιδήποτε πάθω από εσένα τίποτε δεν μπορεί να με απομακρύνει από την αγάπη σου επέρασε μικρός χρόνος και βέβαια θα το δούμε στη συνέχεια ναι. επέρασε μικρός χρόνος και δεν γνωρίζω τι του συνέβη κι άρχισε να ομιλήν αντίο μου πολλά ακόμη και σχρόλογα τ' όλα και έλεγα μέσα μου αυτός είναι καυτήρ του Ιησού και στάλθηκε να γιατρεύσει την κενόδοξη ψυχή μου από τέτοιους ανθρώπους μπορεί κανείς να κερδίσει αναγρυπνεί όσα ζημιώνεται από τους κόλακες αυτός είναι αληθινός ευεργέτης και τον εμνημόνευα σαν και ευεργέτη και έλεγα σε όσους μου τα ότι Αυτός γνωρίζει τα αφανερά μου κακά κι ούτε καν όλα αλλά ένα μέρος ενώ τα κρυφά είναι αναρρύθμιτα. Μετά από καιρό λοιπόν με συνεντά στην Κεσάρια και έρχεται κατά τη συνήθεια και με αγκαλιάζει και με φιλεί και εγώ αυτόν σαν να μην έγινε τίποτα και ενώ συνέχιζε να λέει αυτά οπότε με συναντούσε με αγκαλιάζει με θέρμη μπροστά δεν λέει αγκαλιάζει και πίσω λόγια ενώ δε εγώ δεν του εδείκνυα καμιά υποψία ούτε ίχνος λείπης αν και τα άκουα όλα. Όμως κάποτε πίπτει η μου και κρατώντα τα πόδια μου λέει συγχώρεσαι με αβά μου για τον Κύριο που είπα πολλά και σοβαρά και φοβερά εναντίον σου. Εγώ δε αφού τον κατεφίλησα του λέω με χαριεντισμόν. Ενθυμή τη θεοφιλία σου ότι όταν μου είπες πολύ σε αγαπώ, εγώ σου είπα εγώ δεν βρήκα ακόμα κανένα με αγαπά τον αγαπώ ...και ότι αν συμβεί κάτι που δεν θα σου αρέσει δεν θα μείνει ο ίδιος... ενώ οτιδήποτε πάθω από σένα τίποτα δεν μπορεί να με απο, απο, απομακρύνει από την αγάπη σου... σου ότι εγώ ότι τίποτα δεν μου διέφυγε από όσα είπες... ...όλα τα άκουσα και, που και σε ποιους τα είπες και ποτέ δεν είπα ότι δεν είναι έτσι... ...και κανένας δεν με έπεισε να υπό ότι κάτι κακό εναντίον σου... Αλλά αντιθέτω έλεγα ότι όσα λέγει σωστά τα λέγει και τα λέγει από αγάπη επειδή με θεωρεί δικόν Του. Και δεν έπαυσα να σε ενθυμούμε στις προσευχές. Και για να σου δώσω ένα δείγμα της αγάπης, κάποτε πόνεσα στο μάτι μου δυνατά και ενθυμούμενο σε έκανα το σημείο του τιμίου σταυρού και είπα «Κύριε Ιησού Χριστέ, με τις ευχές Του ιάτρευσέ με και αμέσως ιατρεύτηκα αυτά προς τον αδελφό. Εδώ αναφέρει αυτό το περιστατικό ο ΑΒΑΣ θέλοντα να διακρίνει την πραγματική από την ψεύτικη αγάπη. Την ψυχολογική, αν θέλετε, αγάπη από την πνευματική αγάπη. Το χαρακτηριστικό τη ψυχολογική αγάπη είναι η εξάρτηση και το μερικό, δηλαδή το αποσπασματικό, το κομμάτι, το κομμάτιασμα. Η πνευματική αγάπη αγκαλιάζει το όλον. Η εξάρτηση λοιπόν. Η ψυχολογική αγάπη τι δείχνει Δείχνει την ανάγκη Του τι κερδίζουμε από κάποιον Τι παίρνουμε από κάποιον Πόσο μας αναγνωρίζει ο άλλος Πόσο μας τιμά ο άλλος Και όσο δεν λαμβάνουμε αυτήν την τιμή Δεν επιτυγχάνουμε αυτές τις προσδοκίες Και δεν εκανοποιούνται αυτές μας οι ανάγκες Τότε πάβει να υπάρχει αγάπη Και όταν λειτουργούμε με αυτό το πνεύμα και η αγάπη μας είναι αυτού του είδους λειτουργεί με μια αποσπασματικότητα και, δε, και έναν διαχωρισμό δεν μπορώ να λέω ότι αγαπώ κάποιον άνθρωπο αν αυτή μου η διάθεση προς αυτόν τον άνθρωπο δεν είναι αγάπη προς όλους δεν μπορώ να λέω ότι αγαπώ τον αβά αν αυτή η αγάπη μου δεν είναι αγάπη προς όλους τους αδελφούς του άλλους τότε μιλούμε για μια εξαρτηματική σχέση και αγάπη όπου επιθυμούμε να λάβουμε την ικανοποίηση των επιθυμιών μας και το στόχο μας και όσο προσβάλετε αυτό τότε έρχεται αυτός, αυτή, η προσ... αυτή η αντίδραση ε, των ανθρώπων. Αυτό το συναντούμε πάρα πολύ στις σχέσεις των ανθρώπων και ακόμα και στους πνευμα... πνευματικούς όπου ο, ο, κανείς Λέει ότι αγαπά τον πνευματικό του ή τον πατέρα του ή οτιδήποτε. είναι παραμύθια, δεν τα πιστεύει κανεί. Όποιο πνευματικό ή ο πατέρα πιστέψει κάτι είναι μία πιστεύει κανεί λαμβάνει αυτό που προσδοκεί. Όταν ακούσει ένα λόγο δυσάρεστο, αμέσω υπάρχει μια πάτη. μέσα του ή όταν δεν επιτυχάνει αυτό που θέλει. Οι άνθρωποι είμαστε αδύναμοι. Και λέμε ότι θέλουμε Θεό, αλλά στην ουσία θέλουμε τον εαυτό μα. Λέμε ότι θέλουμε ε, την αγάπη του Θεού αλλά στην ουσία θέλουμε την αγάπη των ανθρώπων. Λέμε ότι θέλουμε να βρούμε το Θεό στην ουσία, ψάχνουμε μια, ένα ψυχολογικό στήριγμα και μια ατομική αναγνώριση. Και όταν λοιπόν πάυσει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα ή αυτή η τροφοδοσία, ο άνθρωπος μένει μετέωρο. Και υπάρχουν μέσα του συγκρούσει του ανθρώπου. Για αυτό το λόγο κανεί κανείς όταν δεν έχει αυτή την καθαρότητα του Χριστού μέσα του αυτή την καθαρότητα διαφάσεις φέρει αυτό το πράγμα εσωτερική σύγκρουση και δεν είναι αληθινός με τον πνευματικό, ότι οποιοδήποτε άνθρωπο που ζητεί αναγνώριση. Ακόμη και σε μια σχέση αγάπης, όταν θέλει να κερδίσει την αναγνώριση του δεν είσαι αληθινό, δεν είσαι αυτός που είσαι. Και οι περισσότεροι άνθρωποι, άλλο πρόσωπο είναι μπροστά στην εξομολόγηση, άλλο εκτό εξομολόγηση, άλλο μπροστά στον πνευματικό, άλλο εκτό πνευματικού. Και υπάρχει μέσα μα μια σύγκρουση, και ο άνθρωπο βρίσκει έναν τρόπο αυτά να τα συνδυάζει μέσα του και να τα τακτοποιεί. Αλλά αυτό είναι, ένα, είναι μια απάτη και ένα ψεύτικο, μια ψεύτικη τακτοποίηση που σιγά σιγά φέρνει τέτοια ε, ένα μπέρδεμα στον άνθρωπο που το, το, το λάθος το θεωρεί σωστό, το άσπρο το θεωρεί μαύρο, το ψέμα το θεωρεί αλήθεια. Και δεν μπορεί να δεκρίνει μέσα του κάποιες αλλοιώσεις, κάποιες καταστάσεις οι οποίε γίνονται, οι οποίε δεν είναι βοηθητικέ. Ούτε επίση μπορεί κανεί να λέει. Ότι αγαπάει έναν άνθρωπο, ας υποθέσουμε όπως αναφέρει εδώ ο γέροντας και το λέει πολύ καλά Δεν μπορείς να λες ότι αγαπάς ή τιμάς ή υπακούεις στον πνευματικό στον γέροντα, στον πατέρα, στη μητέρα, στον αδελφό, στον φίλο Αν αυτή η τιμας η υπακουεις στον πνευματικο στο γεροντα στον πατερα στη μητερα στον αδελφο στο φιλο αν αυτη η αγαπη δεν εμπεριέχει το όλον Τι σημαίνει αυτό Στο πρόσωπο αυτό αγαπώ όλου, Εάν δεν υπάρχει αυτό είναι μία ψευδής αγάπη, όχι πνευματική αγάπη. Και αυτό πώς μπορούμε να το διακρίνουμε. Όταν υπάρχει ανταγωρισμός, ζήλια στην προσέγγιση ενός ανθρώπου, σαφώς αυτό λειτουργεί. Δηλαδή θέλω εμένα να με αγαπάει και να με παραπάνω από τον άλλο. Θέλω περισσότερο την αναγνώρισή του. Αυτό τι σημαίνει. Άρα θέλω μία ατομική ικανοποίηση... Μιας σχέσεως που αυτή όμως δεν μου ξυπνάει μία θέρμη για όλους αλλά μου γεννάει έναν ανταγωνισμό με τους άλλους. Αυτό φέρει ένα κομμάτιασμα ένα, με έναν διχασμό. Γι αυτό ή αυτού του είδους η αυτού του είδους αγάπη είναι διχαστική η πνευματική αγάπη Φαίνεται από το πόσο η καρδιά του ανθρώπου όχι απλώς ανέχεται τον άλλον, όχι απλώς λέει εντάξει δεν έχω πρόβλημα μαζί του, αλλά μου είναι απλώς αδιάφορος. Και είναι αγάπη. Αγάπη σημαίνει αγαπώντας αυτό τον άνθρωπο φλέγεται η καρδιά μου για όλους τους ανθρώπους. Με τον ίδιο τρόπο. Αν δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει Χριστός. Έτσι λοιπόν αγαπώ κάποιον εν Χριστώ σημαίνει τον αγαπώ σαν ένα κομμάτι του Χριστού αλλά και σαν ένα κομμάτι του όλου αν δεν υπάρχει αυτό ο άνθρωπος θα παιδεύεται με τους λογισμούς του γι' αυτό οι σχέσεις γεννούν λογισμού. γι' αυτό λέει ο Αβάς δεν το λέει από έπαρση και ναρκισισμό εγώ σε αγαπώ εσείς λες ότι με αλλά και με αγαπηθεί Τι ήταν αγάπη του Χριστού ήταν σίγουρος για αυτό το πράγμα ήταν η αγάπη του Χριστού που μέσα από αγαπώντας κάποιον άνθρωπο αγαπάς το όλο οι άνθρωποι δύσκολα μπορούμε να διακρίνουμε μέσα στη, στη, στις ανάγκες μας, στις ελλείψεις μας στις ψυχολογικές στις ελληματικές καταστάσει που ζούμε να διακρίνουμε αυτά τα πράγματα δύσκολο άνθρωπο μπορεί έτσι από την λίγη ελάχιστη εμπειρία που έχουμε έτσι με τους ανθρώπους δύσκολα τελικά ο άνθρωπος αν όχι ακατόρθωτα μπορεί να συνδέσει την τιμή προς το πνευματικό και την οικειότητα η οικειότητα διαστρέφει αυτήν την πραγματική τιμή στο πρόσωπο του οποίου προαγόμεθα εν Χριστό και λειτουργούμε μία αλλίωση του φρονήματός μας και αλλίωση της σχέσεως. Και εκπίπτει αυτή η πνευματική αναφορά σε μία ψυχολογική ανάγκη του ανθρώπου. Μιας ιδιαίτερης σύνδεσης με ένα πρόσωπο που τη χάνει είναι ο πνευματικός και όχι με το πρόσωπο του Χριστού. Έτσι λοιπόν ο πνευματικός μπορεί να βρεθεί σε μία διλημματική κατάσταση. Εάν αρνηθεί μίαν οικειότητα ο άνθρωπος σε μία ψύχρανση της σχέσης του με τον Θεό. Από την άλλη, εάν δώσει μια οικειότητα υπάρχει ο κίνδυνος του συσχηματισμού και της αλλίωσης της συνειδήσεως. Από τις δύο καταστάσεις Φαίνεται ότι η πρωτιμητέα είναι η πρώτη. Μία διακριτική απομάκρυνση η οποία δεν έχει κίνδυνο εάν ο άνθρωπος θέλει να βρει Θεό. Αν δεν θέλει να βρει Θεό, ό,τι και να του δώσεις. Όσοι είναι θα μπλεχθεί στον εαυτό. του. Επομένως, μία διακριτική απομάκρυνση από μία οικειότητα που δεν προσφέρει τίποτε στον άνθρωπο που έχει προσευχήν και αγάπη Χριστού είναι πιο, είναι πιο καρποφόρος εάν θέλει ο άνθρωπος από μια οικειότητα που στον άνθρωπο τελικά ε, παίζεται ένα παιχνίδι που ένα τρέφει τον άλλο, τρέφει τις ανάγκες του άλλου τις ψυχολογικές και, στη, και απλώς υπάρχει το όνομα του Χριστού να καλύπτουμε ε, αυτήν την διαστροφή αυτής της πνευματικής πορείας. Πάτε, συγνώμη, Όταν θα έχω μία νοικιότητα μαζί σου και εσύ θέλεις να είμαστε φίλοι και να βγαίνουμε έξω να διασκεδάζουμε να πηγαίνουμε μία εκδρομή ή οτιδήποτε άλλο ε, χάνεται όσο και να προσπαθεί ο άνθρωπος μία εσωτερική σοβαρότητα του γεγονότος της πνευματικής σχέσεως και ε, μπαίνει ένα άλλο στοιχείο ε, μιας διαπροσωπικής σχέσεως που εσύ μπορεί να το ονομάζεις σχέση πνευματική ή να το ονομάζεις κοινότητα ή οτιδήποτε άλλο. Στην ουσία όμως ε, χάνονται, χάνεται η δύναμη του ονόματο, η δύναμη του περιεχομένου των σχέσεων είναι Χριστό και κανείς νομίζει ότι έχοντας μια καλή σχέση με έναν παπά έχει σχέση με τον Χριστό Νομίζοντα ότι έχοντας μια καλή σχέση με έναν πνευματικό που τυχάν τις αναγνωρίσει ή οτιδήποτε άλλο νομίζω ότι εντάξει, εντάξει, εντάξει, και με τον Θεό τώρα και με εντάξει και Ανβλύνεται βαθιμία η συνείδηση του ανθρώπου ότι γιατί όταν είναι ασθενή η συνείδηση θέλει ο πνευματικό, όταν κάποιο μπει στην Εκκλησία, θέλει η Χριστίνα να είναι άγιο. Ο πνευματικό ακόμη πιο Άγιος και όταν δείτε ότι είναι ανθρώπους, δεν μπορεί να το αντέξει. Και αφού λέει είναι κι αυτό έτσι, τότε και εγώ δικαιούμαι κάπως κάπω. Δεν μπορεί να αντέξει ο άνθρωπο το ότι άλλο άνθρωπος, άνθρωπο και άλλο το πνευματικό και άλλο το μυστήριο αυτή τη πνευματική σχέσεως που μέσα από το οποίο λειτουργεί η Θεού και οπότε αν ο πνευματικός μπει σε μια διαδικασία, κάτσε τον άνθρωπο να του δώσουμε μια παράκληση και μια παρηγορία ότι μπορεί να του δώσει μια ελπίδα να στραβεί προς τον Χριστό εάν αυτό είναι χωρίς όρια τότε απλώς γίνεται και ο πνευματικός κόσμος και μάλιστα απαιτεί και ο κόσμο μετά όταν εθιστεί σε μία συμπεριφορά ενός πνευματικού του δίνει μία άνεση απαιτεί μετά κάποια πράγματα και όταν δει μία αλλαγή δεν την αντέχει. Αυτά όμω είναι τελικά παιχνιδάκια και του πνευματικού και του κόσμου. Δεν υπάρχει Χριστός σε αυτό το πράγμα. Ο Χριστό υπάρχει σε μία άλλη κατάσταση. Και αυτό φαίνεται και κάνεις πόσο πράγμα της διακρίνησης από τους καρπούς. Όταν υπάρχει, θα δεις ότι μπορεί να λέμε είμαστε μια εκκλησία, είμαστε μια ομάδα, 150 χίλια άνθρωποι και αγαπούμενος τον παραμύθια. Αν ανοίξουν οι καρδιές και οι λογισμοί όλων των ανθρώπων, ο ένας αντιπαλεύει με τον άλλο και ζηλεύει και, διε... και ψάχνει κάποια αναγνώριση και κάποια πρωτεία. Και νομίζει ο κόσμος ότι ο πνευματικός μπορεί να τα καταλαβαίνει. Μπορεί να τυχάνει να καταλάβει, και ο Θεό φέρνει έτσι τα πράγματα που μπορεί να είναι τόσο ξεκάθαρα και να τα γνωρίζει. Οπότε ο άνθρωπο λέει: Σουλή, λέει, εγώ δεν σκέφτηκα, δεν έκανε κάτι κακό. Άλλοι λογισμοί υπάρχουν μέσα στην καρδιά του, διαμορφώνεται μια συνείδηση, δημιουργούνται κάποιε βεβαιότητε και έναντι του πνευματικού ή άλλων ανθρώπων. Και αυτό είναι, είναι αυτοκτονία πνευματική. Δεν μπορεί ο άνθρωπο, δεν μπορεί να προχωρήσει ψυχή τον άνθρωπο της. δεν μπορεί να προσεύχεται ο άνθρωπο. Γι' αυτό υπάρχουν του ανθρώπου έτσι που του περίεργου, αυτού που έχουν τι βεβαιότητε, του ανθρώπου του ανοικτού στόματος Και στη συνήθω στην Εκκλησία, δυστυχώ στι Εκκλησίες και σε όλου του ανθρώπου και σε όλε τι ομάδε ανθρώπων, συμβαίνουν αυτά τα δυσάρεστα. όπου άνθρωπο χάνει την οριμότητα την, την εσωτερική, χάνει το ανδρύω φρόνημα, τα ξεκάθαρα πράγματα. Και έτσι ο άνθρωπος πελαγοδρομεί σε αυτέ τι ιστορίε. Αυτό όμως δεν είναι Χριστός και δεν υπάρχει πνευματική κατάσταση σε αυτά. Λέει εδώ, ας πούμε, και λέει ο, ο Γέροντας εδώ γνωρίζοντας την ασθένεια της ψυχής του ανθρώπου, ξέρει πώς μπορεί να λειτουργεί. Ξέρετε τώρα τελικά, στο το πούμε, κάθε ένας πρέπει να ρωτήσει τον εαυτό του πηγαίνω και εξουσολόγουμε για ποιο λόγο, τι ζητώ. Συνάπτω κάποια σχέση με τον ανθρώπο, τι ζητώ, έρχομαι στην εκκλησία, τι ζητώ. Έχω ένα πνευματικό, τι ζητώ. Έχω τους αδελφούς μου γύρω, τι ζητώ. Η καρδιά μου πώς είναι διακείμενη έναντι των ανθρώπων. Αυτό είναι κριτήριο. Δεν είναι η καρδιά μου πώς είναι διακείμενη έναντι του πνευματικού αλλά αν των ανθρώπων. Αυτό είναι το σημαντικό πόσο αληθινά και γνήσια και ανεχριστό είναι τα αισθήματά μας. λοιπόν, μπορεί να κερδίσει, λέει, από... όταν και πραγματικά Εάν ο άνθρωπος σε προσβάλλει ή σε αδικήσει ή σε ή πει οτιδήποτε, ε, δεν είναι αμαρτία μόνο τι φαίνεται και τι ακούγεται αλλά τι, και, και τι έχει στην καρδιά του άνθρωπος. Και δεν είναι πρόβλημα για την ψυχή για την οποία, για την οποία γίνεται η κατάκριση αυτοί ωφελείται είναι λέει ε, καυτήρ του Ιησού είναι ένας καυτηριασμός πνευματικός όπου θίγεται η κοινοδοξία στην ψυχή του ανθρώπου γιατί ο μεγαλύτερος εχθρός μας δεν είναι τα σαρκικά πάθη, είναι η κοινοδοξία από την οποία γεννώνται και τα σαρκικά πάθη πρώτα θα πεθάνουμε εμείς και μετά η κοινοδοξία μας οπότε αυτά όλα είναι ευλογίε για τον άνθρωπο η τα οποία υφίσταται εφόσον αγρυπνή ψυχή του. Είναι σε εγρήγορση και μετά από τον πρώτο λογισμό την αντίδραση μπορεί να έχει ψυχή και να λέει μα τι είναι αυτό το πράγμα να κάνει μία εσωτερική εργασία για να μπορέσει να θέσει τον εαυτό του υποκάτω πάσης κτίσεως εν Χριστώ και να δει την κατάντια του και ο άνθρωπο να λιωθεί. Σε αυτού του ανθρώπου που λειτουργούν έτσι, χρειάζεται κανεί να μην αντιδρά. Δεν είναι μου. Ούτε η σύμβουλη είναι καλή. Ούτε το να κάττεμα. Ξέρω τι σκέφτηκε και ξέρω τι έκανε. Αυτά όχι, δεν ωφελούν όχι, καθόλου. Αυτό που ωφελεί είναι ο άνθρωπο που υφίσταται την αδικία ή τα λόγια ότι να, να ταπεινώσουν τον εαυτό του και να ζει εν Ο Θεό κάποτε θα φέρει τα πράγματα. Και ο άνθρωπο αυτά που κατακρίνει. Σε αυτού του άνθρωπου κατακρίνει, τα ίδια ακριβώ θα περάσει. Είναι πνευματική νόμη αυτή. Εσύ να σου παίρνει. Από τα ίδια θα περάσει ο άνθρωπο. Δεν είναι δυνατόν. Αυτά που κατακρίνει, αυτά θα υποστεί. Και αυτά με αυτή την αρνητικότητα που βγάζει εναντίον κάποιον ανθρώπων, αυτά ακριβώ θα περάσει. Και αυτό που κοροϊδεύε, αυτό που κατέκραινε, αυτό ακριβώ θα γίνει ο άνθρωπο. Έτσι είναι ο πνευματικό νόμο. Εκτό αν προλάβει ο άνθρωπο και σκύψει το κεφάλαιο του και μετανοήσει. Και έχει απορεί ο άνθρωπος, τι συμβαίνει στη ζωή γιατί αυτό, γιατί το άλλο. Υπάρχουν κάποιοι μευραντικοί νόμοι, πρέπει να τους δει ο άνθρωπος μέσα του, τι συμβαίνει. Έτσι, λοιπόν, ε, δεν είναι καλό να αντιδρά ο άνθρωπος. Είναι καλό να σοπαίνει, να προσεύχεται, να λειτουργεί σαν να δεν συμβαίνει τίποτα. Να αγκαλιάζει τον άνθρωπο, να τον αποδέχεται. Ε, και το μόνο, η μόνη γνώση που οφείλουμε να έχουμε είναι η αμαρτία μα. Η μόνη διάθεση που οφείλουμε να έχουμε είναι η αγάπη για τον Χριστό, για τους αδελφούς μας, για όλους. Μία γνώση μας σώσει, η γνώση της αμαρτίας μας. Όχι η γνώση τι είναι ο ένας και τι ο άλλος και τι κάνουμε μέσα μας και τι παιχνιδάκια. Είναι κάκιστη συμπεριφορά, όχι μόνο να το πούμε χριστιανικά, αλλά και κοσμικά ακόμα. Το ξεκατίνιασμα που υπάρχει μεταξύ των χριστιανών είναι όρων. Που παίζονται λογάκια μπροστά, άλλα μπροστά, άλλα πίσω. Αυτό είναι προσβολή της αξιοπρέπειας του ανθρώπου. Αν δεν προλάβει ο άνθρωπος να ξεφύγει από αυτή την ιστορική κατάντια δεν θα υποψιαστεί ποτέ τίποτα από την πνευματική πορεία. Κατά τα άλλα βεβαίως μπορεί να μην έχει προγραμμίες σχέσει. Αυτό μας μάρανε, αυτό είναι που λέμε ξέρετε εξ αρχής ότι μένουμε σε μία πτώση ενώ μικρά πράγματα που θεωρούμε μικρά καθόλου μικρά δεν είναι. Η σκέψη μας, ο λόγος μας, η συμπεριφορά μας, η αγωγή μας, η ευγένεια που έχουμε, η εσωτερική ευγένεια, η τιμή προς όλους, η αγάπη μας για το όλον, για την ενότητα όλων, είναι αυτό που μας στηρίζει και μας ελευθερώνει. Οποιαδήποτε αγάπη δεν στηρίζει την ενότητα του όλου, είναι μια πτώση. Είναι μια ψευδής αγάπη. Είναι αγάπη της δικής μας ανάγκης, όχι αγάπη του Χριστού. Είναι σημαντικό και ένα άλλο εδώ που λέει ο γέροντας Όταν λέει, για, να, για να του δείξει το δείγμα της αγάπης λέει, και για να σου δώσει ένα δείγμα τη αγάπης κάποτε επόνεσα στο μάτι μου δυνατά και ενθυμούμενο σε έκανα το σημείο του Σταυρού και είπα Κύριε Ιησού Χριστέ με τις ευχές του γιατρευσέ με και αμέσω γιατρεύθηκα. Εμείς νομίζουμε ότι γιατρεύει μόνο άγιοι. Γιατρεύ η άγιοι. Γιατρεύει τα ταπείνωση. Γιατρεύει η μετάνοια. Γιατρεύει συντριβή. Εδώ αυτή η κουβέντα του πατρός ήταν η συντριβή οποιασδήποτε κοσμικής λογικής. Οποιασδήποτε αντίληψης περιδικαίου. Αν ο άνθρωπος έχει τέτοιο ήθος που είναι το ήθος του Χριστού έχει άλλη νόηση, άλλα συναισθήματα, άλλη δυνατότητα κατανόησης που του επιβάλλεται να μην συμβολεύει και να διδασκεί κανένα. Μόνο εάν ερωτηθεί επιμόνος από τον άνθρωπο. Ποτέ αν ο άνθρωπος υποψιαστεί αυτή την πνευματική γνώση δεν είναι σε θέση να πει τίποτα ό,τι κι αν βλέπει. Δεν δικαιούται. Δεν το επιτρέπεται. Δεν είναι ωφέλιμο. Γιατί πολύ απλά. Εκούσια αμαρτάνει ο άνθρωπος. Εκούσια είναι η άγνοια μας. Εκούσια ο άνθρωπος βρίσκεται στην αγνία. Έτσι έφτιαξε την πορεία τη ζωή του να βρίσκεται σε άγνοια. Μην βιαζόμαστε να αλλάξουμε κανέναν. Μου και που ήρθε κάποια ψυχή και παραπονέθηκε, που συμβούλευε κάποιο και δεν το δέχθηκε και αντέδρασε και τα έβαλε και με την Εκκλησία και δεν θέλει να τον δει ξανά. Και ήρθε να βρει και δικαίωση και του λέω: Καλά, σου έκανε. Ποιο έθεσε διδάσκαλο του άλλου ανθρώπου. Επομένως υπάρχει πέρα από τη δική μας γνώση. Πέρα από τι δικέ μα τεχνικέ και συμπεριφορέ, υπάρχει η πρόνηρη Θεού. Ο αψευδή Θεό. Ο καρδιογνώστη Θεό. Που γνωρίζει το βάθο τη κάθε ψυχή και την οικονομία όταν υπάρχει διάθεση. Άλλο τι μπορεί να φαίνεται. Άλλο τι δικαιοσύνη θα ψάχνουμε. Άλλο εμεί τι θα προφασιζόμαστε. Άλλο πόσο ευφυεί θα είμαστε. Ή πόσο ευαίσθητοι θα είμαστε. Και άλλο ποια είναι η πραγματικότητά μας που γνωρίζει μόνο ο Θεό. Και πώ μπορεί ο Θεό να οικονομήσει αυτή μα την πραγματικότητα. Πάντως ένα είναι σίγουρο: ο Θεό ψάχνει για τον κάθε άνθρωπο, σε όποια κατάσταση και αν είναι. Θα του δώσει τι προποθέσει σωτηρία, δηλαδή ανάπαυση του. Άσκει ο άνθρωπο να θέλει. Εμεί οι άνθρωποι τίποτα δεν μπορούμε να προσφέρουμε. Απλώ όταν ετοιμάζεται τα πάντα, ο Θεό μπορεί να μα φωνάξει, να μα πει τι να κάνουμε. Αλλά μην θέλουμε εμεί να γίνουμε οι Θεοί. Μην θέλουμε να τον Θεό Ούτε να θέλουμε να γίνουμε ηθήτοι, αν το σώσουμε. Και έρχομαι στην απάντηση στην προηγούμενη: Ότι η οικειότητα πολλέ φορέ του πνευματικού για να ενεργοποιήσει κάποιον άνθρωπο σημαντική πορεία είναι λάθο. Γιατί έρχεται ο πνευματικό να βέξει τον Θεό, τι, να εφαρμόσει πειματικέ μεθόδου ή να ξυπνήσει τον άνθρωπο. Αν ο Θεό θέλει και ο άνθρωπο έχει προαίρεση, τα πράγματα τακτοποιήθηκαν. Ο πνευματικό τι έκανε, απλώ όταν ο άνθρωπο θελήσει και στην με τον Θεό γίνεται η μαρτυρία της φιλανθρωπίας του Θεού δηλαδή δεν διώχνει τον άνθρωπο, τον προσκαλεί τον φιλοξενή εμείς νομίζουμε ότι εξαρτώνται πολλά από την ποιματική της Εκκλησίας ή τα παιχνε, τε, τεχνάσματα του πνευματικού ή των χριστιανων καθόλου μα καθόλου όλα είναι οι χάρες του Θεού και αν υπάρχει προαιρέση του ανθρώπου όταν γίνει αυτή η συνάντηση Τη προαίρεσης του Θεού με τη χάρη του Θεού τότε ο Θεός θα καλέσει σύμφωνα με την κλίση που έχει κάθε άνθρωπο ή πνευματικός να μαρτυρεί και να σφραγίσει και να επιβεβαιώσει αυτή τη συνάντηση με τον ενεργοποιήσει, δια των μυστηρίων, τη φιλανθρωπία του Θεού τίποτε άλλο όλα τα άλλα είναι ψυχολογικά πράγματα μπερδέματα ψυχολογικά γι' αυτόν τον λόγο δεν προκόβουμε. Η ποιμαντική της Εκκλησίας μπορεί να είναι 99% λόγια και έργα, και 1% προσεφή και αν. Μα αν δεν υπάρχει προσεφή, δεν μπορεί να έχει αποκαλύψει Θεού. μπορεί να έχει εμπειρία του Θεού. Και κατά αυτόν τον τρόπο μια δυνατότητα να διακρίνεις, να διαγνώσεις την κατάσταση. Και να τοποθετήσεις αναλόγω ή να ενεργοποιήσει αναλόγω στη φιλανθρωπή του Θεού ή στου ανθρώπου. Θέλετε να κάτι. Το ζω ναι. Λίγο πιο απλά τα πράγματα αν είναι. Και ένας δεύτερο. τελικά η αγάπη τι είναι, είναι πνευματική είναι εσωτερική τι είναι, πιο, πιο έτσι κατανοητά. Αυτό πηγήσατε δηλαδή, για ψυχική αγάπη, πνευματική αγάπη. Η αγάπη μπορεί με την προσοχή να αντιμετωπίσω να τι είναι Ναι, κάπως έτσι ε, Λέμε ότι, ότι πολύ σημαντικό ρόλο σε μια πνευματική ανάπτυξη έχει η προσευχή Για ποιο λόγο Γιατί μου προσευχή τροφοδοτείται ο άνθρωπος από την αγάπη του ουθού και έχει να δώσει Εμείς δεν δίνουμε από τη δική μα δεν έχουμε δεν είμαστε αυτό φωτοί, είμαστε τι κανένας ο werde, παίρνει αγάπη και μοιράζει δίδει αυτό που του δίδει ο Θεός την αγάπη όταν έρθει το άνθρωπο όταν γεννιέται την έχει μέσα έχει, την έχει ως δυνατότητα έχει. την έχει ως δυνατότητα Ο να το γεννιέται την έχει δυνατότητα. την έχει ως δυνατότητα. <συρίζει> <συρίζει> το σύνδρο το σαν έντριο Έχει κάποια, κάποια αγάπη στο με, με κάθε στιγμή. Από εκεί γέντα τι γίνεται και παρακλίνουμε και γινόμαστε δηλαδή αυτό που είναι. Καταρχήν να κάνουμε μια διάκριση που είπατε προηγούμενος. Έχουμε την ψυχολογική, την πνευματική αγάπη. Η ψυχολογική αγάπη είναι η ανάγκη του ανθρώπου να ικανοποιεί τα συναισθήματά του. Με έναν τρόπο που ατομικό. Δηλαδή αγαπώ κάποιον από το οποίο κάτι θα λάβω και θα αισθανθώ καλά. Και περισσότερο είναι η διάθεσή μου να πάρω παρά να δώσω. Η πνευματική αγάπη είναι αυτή που έχει, παίρνω αγάπη από το Θεό και μοιράζεται στους άλλους. Δηλαδή είναι η διάθεσή μου να δώσω. <Τι> έχω Τι πρέπει να κάνουμε... Ωραία θα ήταν. Μα τη, δι... τη δίνει ο Θεός ως δυνατότητα, αλλά έρχεται η, η, η πτωτική μας κατάσταση, ο εγωισμός μας, η φιλαυτία μας, που μας εμποδίζει, δηλαδή το πάθος, τα πάθη, η άγνοιά μας. Και προσπαθούμε λοιπόν να πολεμήσουμε τα πάθη μας και να φτάσουμε σε αυτή τη γνώση του Θεού, στη γνώση της αλήθειας, για να μπορούμε να ξέρουμε τι είναι μαύρο, τι είναι φως, τι είναι σκοτάδι και ανάλογα να κάνουμε τις επιλογές μας. Συνότησα δεχόμενος, δεν θα προσοδεί κανείς στον Θεό όπως ένας μοναγός για αντιπίκη και μάλιστα και εκεί βραμικέφων να τα λέμε εσείς, εσένας. Από ότι και ένας μοναχός του Άγινό που δεν έχει κρατούμε, έχει δυνατειό. Άρα δεν είναι οι μικροί πόδες. Να το δεν ξέρω, εγώ κατά κάποιο τρόπο δεν νιώθω αγάπη μέσα. Αν κάτι νιώθει και πώς νιώθει, γιατί πολλά βλέπω έξω, βλέπω ανθρώπου που δεν, δεν έπρεπε να είναι σε αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, και δεν μπορώ να προσφέρω και τίποτα. Και ακόμη και αν το φέρω, και αν το πράξω, θα είναι ψεφικό, Όπω τα λέτε εσείς. Τι φταίει, δηλαδή, το άχος δεν πρέπει να διαπαιδαγωγείτε για κατασυνόμηση τη κοινωνία. Δεν πρέπει να διαπαιδαγωγείτε από μικρό στα υεροφάσια του σύμφωνα με αυτά που λέτε ότι η χριστία Ναι, 네, κοιτάξτε. Αυτό, αυτό το κατάστημα ε... που υπάρχει είναι ότι... Πάνω. Ε... Πάνω, ή θέλουμε να είμαστε χριστιανοί ή δεν είμαστε ή δεν έχουμε. Τι φορά μια θα όλοι και λέμε είμαστε χριστιανοί. Αυτό αλλά... ακριβώ λέμε. Λοιπόν, και όλοι είμαστε χριστιανοί Αλλά ουσιαστικά δεν είμαστε τίποτα. Ασφαλώς αυτό λέμε. Μια αυτό λέμε. Παρακαλώ. Συγγνώμης που τον ξεώνα μου, κάτι πράξτε, μπορείτε να μου αποδείξετε. Πράξτε, που θυμπούμε να κάνουμε κανένα φορές για πολλές Γιατί από εδώ τώρα, Όλοι περνάμε τους βλέπουμε το πολύ που να βγάλουν α, τέτοιο. Έτω, έτω. Κανένα περνάμε να πετάξουμε. Αλλά αυτό το ευρώ που πεδάλε μπορεί αυτό το παιδάκι, να, ε, να το κάνει να το κάνει ναρκωτικό. Και λέμε ότι τώρα γνωρίς είμαστε χριστιανοί. Τι χριστιανοί είμαστε. <ρχε> <laughs> Καλά. Βεβαίω είναι εύκολα αυτή, να υποδείξει κανείς πέντε πράξεις ούτε αυτέ μα σώζουν, ε. Νομίζω κανεί. Η πρώτη κίνηση αγάπης που θα κάνει πρώτα στον εαυτό του. Γιατί κανεί εύκολα μπορεί να δώσει 5 και 10 ευρώ να κάνει ελεημοσύνη σε κάποια, αλλά δύσκολα κάνουμε ελεημοσύνη στον εαυτό μας Δύσκολα φροντίζουμε την ψυχή μας και δύσκολα οικοδομούμε μέσα μας έναν κόσμο που θα έχει τις δυνατότητες να προσφέρει. Και δύσκολα πολεμούμε τα πάθη μα για να έχουμε ανοιχτή γραμμή με τον Θεό και να τρεφόμαστε από την αγάπη του. Και επίση. Κατά δεύτερο λόγο, εύκολα δίνω αγάπη σε κάποιον τον οποίο δεν έχω καθημερινή επαφή μαζί του, αλλά πολύ δύσκολα στη γυναίκα μου. Πολύ δύσκολα στα παιδιά μου. Πολύ δύσκολα βγαίνω από το θέλημά μου, που εκεί μαρτυρείται. Γιατί κάποιο μπορεί να φιλοσοφεί και να ιδεολογικοποιεί κάποιε έννοιε, όπω είναι η αγάπη, και να δείχνει ευαισθησίε, αλλά όταν κοντράρεται η επιθυμία του, το θέλημά του, η στόχευσή του, αποτυγχάνει, βγάζει έναν τελείω άλλον εαυτό. Συνεπώ πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη περισσότερο να οικοδομήσει τον εσωτερικό του κόσμο και θεωρούμε ότι το άπαν είναι η σχέση μα με τον Θεό, η προσευχή. Όσο και αν ακούγεται πολύ χαζό, πολύ ανόητο και δεν είναι κάτι χειροπιαστό, νομίζουμε ότι είναι πολύ χειροπιαστή η προσευχή, πιο χειροπιαστή από το φαγητό που τρώμε άμα θέλουμε. Αν ξέρουμε τι είναι η προσευχή. Αν θεωρούμε ότι είναι, μια, remedy, είναι μια, κάποια λογάκια που λέμε και πάνε στον αέρα, η άλλη ιστορία. Αν όμω θεωρήσουμε ότι προσφύγει μια πάλι με τον Θεό, είναι πιο χειροπιαστή από το φαγητό που τρώμε και έχει τέτοια δύναμη αλλίωση μέσα μα, που. Πρέπει να σα διακόψω. Το είπατε κάτι τώρα. για την προσεγγίση. Και εδώ δηλαδή είναι κάτι βαθιά νοήματα Που δηλαδή ο πιστό για να τα πιάσει, πρέπει να κάνει διατροφή μεγάλη. Το εμένα κύριε λέει στον θυμήθρο. Λένε οι χαρματικοί, να λένε οι πιστίγωρες, βρίσκονται σε αντιέξοδα κτλ. Εδώ να εσύ... Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Είναι, υπάρχει υπάρχει μία τάση, τάση των ανθρώπων να λένε «Εσύ που ξέρεις από οικογένεια παιδιά δεν έχεις». Επίσης να λένε «Εσύ δεν ξέρεις από κόσμο τι γίνεται». Και επίση να λένε, Κοιτάξτε, ε, αυτά είναι θεωρητικά, αλλά πρακτικά τι γίνεται. Και επίση λένε, Αυτά είναι βαθιστόχαστα, εμεί θέλουμε πιο απλά. Γιατί πιο απλά να πει, κύριε Λίσου. Δεν θέλουμε. Και το φιλοσοφούμε από εδώ, το φιλοσοφούμε από εκεί. Και λέμε, Αυτή η εκκλησία, αυτή είναι ο κόσμο, αυτήν οι άλλοι, αυτήν οι χριστιανοί, εμεί τι κάνουμε. Αρχίζουμε να λέμε, Τι κακό υπάρχει στον κόσμο, αλλά τρώγόμαστε με τον σύντροφό μα. Λέμε τι δύσκολη υπάρχει από εδώ, τι δυσκολία από εκεί και φιλοσοφούμε δέκα πράγματα και ακούμε αλλά δεν κάνουμε ένα ξενύχτη και μια προσωπική αγρυπνία να ψάξουμε μέσα μα και να στο ήλιο του Θεού. Εμεί δεν μιλήσαμε φιλοσοφικά ούτε βαθιστόχαστα. Είπαμε ένα απλό πράγμα: να κάνουμε μια κίνηση συντριβή προ τον Θεό και να κάνουμε μια αυτοκριτική τέτοιου είδου που να μα δίνει επίοικια και αποδοχή του συντρόφου μα, του αδελφού μα, του Αν αυτό είναι δύσκολο, τότε μάλλον δεν θέλουμε να το δεχθούμε. Αν αυτό είναι βαθιστόχαστο, είναι η πρόφασή μας γιατί δεν θέλουμε να μπορούμε σε μια διαδικασία πράξης. Δεν υπάρχει πιο πρακτικό από αυτό και πιο λιανό από αυτό. Έλεγε πάλι ο Μακάριος Όταν ήμουν στο μοναστήρι στην Τύρο πριν εξέλθω μας επισκέφτηκε ένας γέρον ενάρετος ενώ ανεγινώσκαμε από τα αποφθέγματα των Αγίων Γερόντων Και εφθάσαμε στην διήγηση για τον γέροντα εκείνον προς τον οποίον ήλθαν οι λιστέ. και του είπαν ότι εφθάσαμε για να πάρουμε όλα όσα είναι στο κελί σου. Και καθώς αυτός είπε «Όσα θέλετε τέκνα μου πάρετε τα» τα πήραν όλα και έφυγαν και άφησαν ένα σάκο. Ο γέρος λοιπόν συνεχίζει «Τον επήρε και τους κατ' δύο και λέγοντα «Τέκνα πάρετε από μένα αυτό που ξεχάσετε το κελί σας». Εκείνοι δε βμάζοντας για την ανεξικακέ του γέροντος του, απεκατέστησαν τα πάντα στο κελί και μετανιωμένοι είπαν μεταξύ τους, αληθίνα αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Αυτά βεβαίως είναι μια κατάσταση αγιότητος. Αλλά είναι η πορεία μας να παρεύχει. Εμείς μάθαμε με ημίμετρα. Εντάξει αυτό μπορούμε, αλλά μη θεωρούμε ότι αυτό είναι η ζωή αληθινή. Ή ότι αυτό είναι το όλο. Να ξέρουμε και σε ποια κατάσταση είμαστε. Τι δηλώνει εδώ ο γερόντος, αυ... δεν είναι επιρρήτα μοναχός γιατί ο κάθε άνθρωπος δικαιούται να κατέχει αλλά όχι να εξαρτάται από αυτά που κατέχει Ούτως όταν, όταν του τα πάρουν ή όταν τα χάσει, να μην τρελαίνεται να μπορεί να το αντέξει μέσα του αρχικά, όχι να γίνει χαρά του και να το δίνει βεβαίως μακάρι να γινόταν αυτό, αλλά τουλάχιστον να το αντέξει Εμείς Ιδίω οι χριστιανοί. Δεν ξέρω γιατί, ίσω επειδή θεωρούμε ότι η πορεία τη πνευματική ζωής είναι να κατακτήσουν, να κερδίσουν τον παράδεισο, μα έμεινε συνήθεια αυτή η ανάγκη του κέρδου και στα υλικά αγαθά. Και αποκτούμε έτσι να κερδίσουμε τον παράδεισο. Λέει όλο μια γωνιά στον παράδεισο. Και εκείνο και το άλλο. Και μπαίνουμε μια ιδέα τι να κάνουμε για να κερδίσουμε. Και αυτό μα δημαμόρφωσε ένα ήθος Και θέλουμε παντού να κερδίσουμε και πουθενά να χάνουμε. Και δεν αντέχουμε την απώλεια. Ενώ ο Παράδεισος είναι η απώλεια τελικά. Όταν λέει ο Άγιος λέει, και στην κόλασε αλλά με τον Χριστό να είμαι αυτός δεν το διαφέρει ο, Χριστό, ο Παράδεισος. Το διαφέρει ο Χριστός τον οποίο με τον οποίο συνάπτει σχέση και συνεννοείται με τον Χριστό όταν είναι, έχει μέσα του διαμορφωμένο το ήθος του σταυρού. Έχει την αποδέσμευση, την, αλε, την ελευθερία από τα πάθη. Και δεν φοβάται να χάσει. Εμείς γιατί συγκροώμεθα γιατί τι ότι το άλλο με προσβάλλει Τι γίνεται ότι θα χάσω, τι θα χάσω Αυτά είναι ήθο, Το οποίο δείχνει αν έχω το Χριστό ή όχι Δείχνει που είμαι στραμμένος Εντάξει δεν είμαστε εκεί αλλά τι θέλουμε Έρχεται το άλλο και σου λέει τσακώθηκα με τη μάνα μου με τη συμπεθέρα μου Ξέρω πως θα λένε αυτά Λοιπόν τσακώθηκε και τι έγινε Έρχεται και βγάζει τέτοια όργη στην εξομολόγηση μια δικαίωση αυτό ο άνθρωπο είναι άρρωστο. Δεν μπορεί να του πει τίποτα. Όταν είναι μέσα σε μια κατάσταση οργής Οι άνθρωποι έρχονται στην εξομολόγηση τι. Να του αναλύσει και να του εξηγήσει γιατί είναι λάθος αυτό γίνεται σωστό. Ε, τελειώνει τώρα και δεν υπάρχει τίποτα. Είναι, δεν, δεν διαπραγματεύονται αυτά. Ή μετανοεί κανεί ή όχι. Να του εξηγήσει, να συλλάβει τον πνευματικό λόγο για να έχει σχέση με τον Χριστό. Ε, αυτό είναι η κοροϊδία. Δεν είναι σχέση με τον Θεό αυτό πράγμα. Δεν μπορεί να υπάρχει αγάπη έτσι. Δεν υπάρχει ταπείνωση έτσι. Γιατί πρέπει να είσαι ισχυρό σε όλα, να ελέγχει τα πράγματα, να κατανόησει τα πράγματα για να έχει σχέση με τον Θεό. Η κατανόηση είναι πνευματική. Η πραγματική είναι αυτή που σου χαρίζει χάρη του Θεού όταν πει στον Θεό. Είμαι χασός δεν ξέρω τίποτα, λέει εσύ. Τι είπατε, Και μένα. Συγνώμη πε. Ουσιαστικά Ουσιαστικά δεν είναι σε καλύτερο όλο. Όταν καταλαβαίνει και κάτι να μαθήνα και δεν θα κάνει. Για να καταλάβει το όνομα του. Πολλέ φορέ συγνώμη. Τομά σα. Μηγάλι πολλέ φορέ οι ανάγκη μα να καταλάβουμε. Είναι γιατί δεν είμαστε αποφασμένοι να μετανοήσουμε. Δηλαδή ακούγεται σαν σωστό αυτό που λες. Ναι, λέει ο Μιχάλης ότι δεν είναι χρήσιμο να με γίνω καλύτερος άνθρωπος, να μετανοήσω στο πνευματικό μου, να με βοηθήσει, να καταλάβω κάτι αν είναι αμαρτή ή όχι. Καταρχήν η οχι καταρχην η μετανια δεν είναι αποσπασματικό γεγονός να κατανοήσω ηθικά κάτι αν είναι λάθο ή όχι. Η μετάνεια είναι αν είμαι αποφασισμένος να παραδοθώ στον Θεό Και δεν θα καταλάβω ό, ό,τι και να μου πει ο πνευματικός Θα με φωτίσει ο Θεός αν έχω διάθεση να έχω σχέση μαζί Του Έρχεται το άλλο και σου λέει Πάτερ γιατί είναι αμαρτή η προγαμία σχέσης Δεν το πει τώρα Θα του πει, γεύσου τον Χριστό και θα καταλάβεις Αυτό θα του πεις Πολλές, Όταν όμως εμείς προσπαθούμε να αναλύσουμε το ένα και το άλλο Αυτό είναι εμπόδιτο να γευτούμε τον Χριστό γιατί μπαίνει ανάμεσά μα η λογική μα, η δύναμή μα. Και δεν γίνεται να προχωρήσει ο άνθρωπο έτσι. Και μου συμβαίνει, τυχαίνει οι άνθρωποι να λένε: Πάτρι μου, δεν ξέρω, μου συ, δεν νιώθω καλά, κάνα κενό, κάτι να. Δεν, δεν, κάτι δεν ζω όμορφα, νιώθω ανυκανοπήτω. Τι συμβαίνει, Πολλοί άνθρωποι που θέλουμε όλα να τα κατανοούμε, ακόμη και το γάλα που πίνουμε, και το κάθε, τι γίνεται. Μπορούμε να τα καταλάβουμε, αλλά. Έρχεται τέτοια κόποση μετά στην ψυχή του ανθρώπου που κατανοεί τα πάντα, αλλά στερεύει η δυνατότητα να ζει η καρδιά του. Να γεύεται η καρδιά του. Έτσι και στην πνευματική ζωή. Διάβασα, κατάλαβα αχτή, ωραία, το κύριο και το άλλο, φιλοσοφία του ονού μου, αλλά πάω να προσευχείω και μου βγαίνει προσευχή. Κάτι συμβαίνει. Σημαίνει ότι αυτή η γνώση μου έγινε εμπόδια γιατί είχε μέσα του στοιχεία εγωισμού. Σε κάποιον μπορεί να μην έχει σύμφωνη, αλλά. Πάντω, οι λογισμοί είναι εμπόδιο στην προσευχή. Και η γνώση μα, αν είναι γνώση δική μα, είναι εμπόδιο τη προσευχή. Όταν η γνώση είναι γνώση του Θεού δια τη προσευχή, έχει ανάπαυση, έχει δροσιά, έχει ελευθερία. Αβίαστα βγαίνει. Δεν χρειάζεται να σου πει κάτι, το ζει. Άρα, Μιχάλη μου, ή μετά Δεν είναι να καταλάβει κάτι αν είναι αμαρτία ή όχι. ή όχι. Μετά αν θέλει τον Θεό ή όχι. Στην πορεία θα σου δείξει ο Θεό. Δεν θα σου μπει πνευματικό. Ο πνευματικό θα κάνει το τσακ τη στιγμή που θα είσαι έτοιμο. Αν αρχίσει να αδειάζει τα πράγματα, πολλοί λένε πάτε, τον ετοιμάζουν να έρθει να εξομολογηθεί. Μην τυχό και το φέρει, του καταστρέψει. Μην ετοιμάζει τίποτα. Δεν είναι έτοιμο ο άνθρωπο. Γιατί θα, α, θα, δια, διε, θα, θα ξοδευτεί η αξία του μυστήρι τη μετανία σε μια διαπροσωπική επικοινωνία Ψυχολογική επίπεδου. Να αναλύσουμε πού δουλεύει, τι κάνει, αν είσαι καλά, πώ αισθάνεσαι, πώ πάει η ψυχούλα σου και αν, τι σε βαραίνει. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να χρεοκοπήσει ο άνθρωπος και είναι έτοιμος να αρθεί με ορμή στον Θεό. Πατέρα, συγγνώμη. <laughs> Τρόμαξα. <laughs> Επίσης, να είστε άκουσα Αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ότι τρέπουμε που είμαι εδώ πέρα μέσα. τρέπουμε που πήγα για εξομολογήθηκα. Εγώ που τα κάνω να δεις. <laughs> τότε το αξίζεται και επέτυχε αυτό που κάνουμε. Αισθάνομαι αυτή τη στιγμή με τα λόγια που ακούω. Δηλαδή αισθάνομαι ότι εδώ πέρα μέσα δεν ανοίγω κάτι. Πολύ ωραία η τοποθερή σας και θα σας απαντήσω. Αισθάνομαι ότι είμαι από άλλο πλανήτη με αυτά που ακούω. Είχα εντελώς διαφορετική άποψη για το πώς πρέπει να πάμε να κοινωνήσουμε, για το πώς πρέπει να εξομολογηθούμε, για τη θεία μετάνοια που κάνουμε, για την προσευχή, για όλα αυτά και... Δεν ξέρω αν μπορώ και αυτά που λέτε, δηλαδή, μου φαίνονται πάρα πολύ δύσκολα να τα λέω. Κοίταξε, Ευαγγέλια. Αρχίζω να λίγο μπερδεύουμε εγώ τώρα. <laughs> γιατί προσπάθησα να τα κάνω πιο επίοικη από ό,τι είναι και φαίνονται. Μα, μα, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, αλλά εγώ δεν ξέρω αν το αισθάνονται και οι άλλοι. Mm -hmm. Τα δύσκολα πράγματα μπορώ να τα κάνω πιο εύκολα από ό,τι τα εύκολα αυτά που λέτε εσεί. Εγώ. <laughs> Καταλάβατε γιατί σα λέω ότι τρέπομαι που είμαι εδώ μέσα. Κοιτάξτε πάλι, η διάθεσή μου. Δεν ήταν να σας στενοχωρήσω ή να ζώσω δώσω παρηγοριά ότι τα πράγματα είναι πολύ εύκολα και πολύ απλά και ότι ο Θεός είναι για όλους και ιδιαίτερα για τους χαμένους και αν είμαστε χαμένοι είμαστε ευτυχισμένοι γιατί είναι πιο κοντά μας ο Θεός. Ούχριαν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού αλλά οι, ασθενείς, οι άρρωστοι έχουν πιο πολύ είναι κοντά ο Θεός. Λοιπόν, η διάθεση μου ήταν και ίσω απέτυχα σε αυτό. Να σας δώσω την ελπίδα ότι ο Θεός είναι για όλους και ότι όλοι είμαστε εδώ για αυτόν τον λόγο. Και... Αλλά μάλλον πέτυχε ο λόγος γιατί εφόσον νιώθετε ότι δεν είστε ικανοί να κοινωνήσετε και δεν έχετε θέση για εδώ, σας φυλάω τα χέρια γιατί είστε και να κοινωνήσετε και να εξομολογηθείτε και να προσευχείτε γιατί αυτή είναι η μοναδική προϋπόθεση να τα κάνουμε. Να αισθανθούμε ότι δεν είμαστε για τον Θεό και να ζητούμε το όλοιος του. Τι πιο απλά από αυτό, γιατί θέλουμε να τα κάνουμε δύσκολα τα πράγματα. Συγγνωμή. Ε. Να καταλάβουμε την αναπηρία μας. Δύσκολα ε. Τι το δύσκολο, σας είπα. Να πούμε απλά ότι είμαστε χαμένοι. Τι κόπος θέλει. Γιατί τρομάζουμε με αυτό. Με λέξη. γιατί δεν το διδάθηκαμε αυτό ποτέ από του μας, από του παπούδες μας και ούτε μπορούμε, και και ούτε είμαστε να το διδάξουμε και στα παιδιά μας αυτό το πράγμα. Γιατί έχουμε τον εοκοϊσμό. Την άλλη φορά θα τα κάνουμε δύσκολα ή είναι εύκολα. Έχουμε δράδυμα, <laughs> <άσυνο> Λοιπόν. <laughs> ξέρω να ξεκινήσει και που λέτε που είναι πολύ όμορφο θα χαρώ πάρα πολύ αν σας δίνει ελπίδα και όθηση και σας ελευθερώνει. Αν σας ψυχοπλακώνει καήκαμε θέλω αυτή η αίσθηση που έχετε να σας δίνει ελευθερία και ελπίδα και ο δύναμη προ τον Θεό εάν δεν σας δίνει κάτι και σας κάποιο πρόβλημα είχαν μέσα αυτά που ακούστηκαν αυτά που υπόθηκαν, κάποιο πρόβλημα είχαν μέσα τους το πνεύμα του Χριστού είναι να δίνει ελπίδα στον καθένα αν δεν μεταφέρθηκε αυτό από τα σημερινά λόγια δεν είχαν Χριστό μέσα τους έχουν Χριστό αν αυτά δίνουν ελπίδα ελευθερία στον άνθρωπο και άνεση να κινηθεί προς τον πατέρα ε, σαν σα δούμε ότι ο Θεός είναι ο πατέρας μας έτσι και ελπίζω να αλλάξει η ιδέα σας, να φύγει το ψυχοπλάκωμα και να έχετε μια άνεση μέσα σας πρέπει να είμαστε χαμένοι χαμένοι με ποια έννοια πάντως εδώ είναι 1017 μην πρέπει να <laughs> κοιτάξτε Να τώρα, να περιγράψεις κάτι που είναι τόσο όμορφο, χαμένο, είναι πολύ ωραίο, τι να το περιγράψεις, το χάσουμε. <Κι> Όταν ο άνθρωπος έχει χάσει τον πούσουλά του και δεν έχει μέσα του μια, ένα δίκτυο πορείας και είναι σαλεμένος και είναι σε σύγχυση και προσπαθεί από κάπου ψάχνοντας μέσα του να γαντζωθεί, να κρατηθεί και να πει «Α, έχω αυτό, αραξίζω και μπορώ να διεκδικήσω από τον Θεό κάτι». Όταν πάβουμε να κυρινούμε μέσα μας και να πούμε έχω αυτό, άρα διεκδικώ από τον Θεό κάτι, αλλά λέμε δεν έχω τίποτα, δεν μπορώ να διεκδικήσω τίποτα μόνο σε ένα λυπίζω στο ελαιό του, αυτός είναι ο καχαμένος και ο, σωσ... και ο σε σωσμένος. Αυτό σημαίνει πάντα ότι πρέπει να διώξουμε τον εμπορισμό για να μπορούμε να πούμε Έτσι δεν πάει. Δεν χρειάζεται να το διώξουμε. Αν δούμε μέσα μας, μόνος του φεύγει. Μόνο του φεύγει. Ή μόνο του θίγεται καλύτερα. Φεύγει αν το καταθέσουμε στον Θεό. Γιατί κάποιο μπορεί να νιώθει άσχημα και να στρέφεται πάλι στον εαυτό του. Καλησπέρα σα. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Είπατε προηγουμένω ότι όταν θα πάμε να εξομολογηθούμε θα πούμε ότι είμαστε Θα το και δεν ακούμε τίποτα άλλο. Ναι, χαζεί με ποια είναι, ξέρετε ότι. Ναι, ναι, ναι, εντάξει. Συγγνώμη, τώρα. Δηλαδή, εγώ δεν θα καθίσω να πω τι αμαρτίε. Θα τι πείτε. Οι αμαρτία σα θα είναι οι αποδείξει πόσο χαζείστε. Και πει. θα το πείτε. Αυτό... Και θα το καταθέσετε. Θα Σαφέστατα, καταθέτω αυτό. Ενώ σήμερα το ότι έρχεται κάποιο και λέει ότι μάλιστα με τη πεθερά μου, τη συμπεθερά μου αυτό. Αν εγώ πραγματικά έχω αλλιώ, έχω κάνει κάποια διαμάχη πια μια αυτοκλονικία και έχω μετανιώσει γι' αυτό. Α, δεν μίλησα γι' αυτό. Έχετε δίκιο. Καλά που το διευκρινίσατε. <συλίδευτε> γιατί έρχεται ο άλλο, όχι γιατί μετανόησε, για να πει ότι έφταιγε η πεθερά του. Όχι, για μένα δεν θέλω αυτό <συλίδευτε> το Και δεν μπορώ να την ξαναδώ στα μάτια. <συλίδευτε> και μετά έρχεται και η πεθερά και λέει: Δεν θέλω το φάω, να το δω στα μάτια. <συλίδευτε> και οι δύο χριστιανοί. <συλίδευτε> και πρέπει να του εξηγήσει τώρα γιατί φταίει και πώ θα το, το αναλύσει. Αυτό δεν αναλύεται. Ή αποφασίζει ο άνθρωπο να βάλει το κεφάλι του για να ζήσει το τέλο του Θεού, ή όχι. Επομένω, σαφώ έχετε απόλυτο δίκαιο όταν ε, έχω αυτό, έρχομαι και καταθέτω την αμαρτία μου και βγάζω και τα τεκμήρια τη αμαρτία μου. Άρα όμως αρχίζω να έχω τα προσχήματα, τι δικαιολογίε. Φταίει αυτό, φταίει το άλλο, φταίει το παρόλο, χάλασε η ιστορία. Μετά, αν μπήκε ο πνευματικό να αναλύσει γιατί φταίε, δεν έχει νόημα. Ο πνευματικό οφείλει να ακούει και να χαμογελάει. Και να προσέχει, θα ήμουν, λέει εσέα, και αυτό και εμένα και όταν έρθει καλά τα στιγμή θα, θα, θα πει ένα πραγματικό ημαρτώνα τον άνθρωπο σου τελείς. Να είστε καλά. Μια ερώτηση για την αγάπη λίγο πριν. Ε, μπορώ να ελέγξω ποιον αγαπώ και ποιον Δηλαδή, μπορώ να σεβασμό άνθρωπο, να δώσω τιμή. άλλα η αγάπη όχι Είναι κάτι που δεν μπορούσα να το Δεν ξέρω. Δεν ότι εγώ θα αγαπήσω Όχι, δεν το λέτε. Έρχεται μόνο του. Είναι αυτόματα καρποφορή η γη όταν συνδεθεί με τον Θεό. Βγαίνει αβίαστα. Και απλώς ο άνθρωπο τότε πολεμάει αυτά που μπορούν να πολεμήσουν αυτό που του χάρισε ο Θεό, την αγάπη. για αυτό πώ το τον άλλο. Όσο πιο χαμηλά είσαι, τόσο πιο πολλέ δυνατότητε για αγάπη, αγάπη έχει. Όσο πιο υψηλά είσαι. Και όσο πιο ευφυής είσαι, όσο πιο ικανός είσαι εν εαυτό, τότε έχεις λιγότερες προϋποθέσεις καρδιακής, βιωματικής σύνδεσης με τον άλλο. Θέλει πολλή δουλειά ο του ανθρώπου, θέλει πολύ προσευχή για να μπορέσει, όχι απλώς να είναι εμπόδιο, να είναι βοηθητικό της καρδιάς. Γιατί δεν εμπόδιο ο νους της καρδιάς Θεού. Είναι και τα δύο ευλογίε Θεού και σε μια ενότητα ζούμε και τα δύο Κινούμενοι προ τον άλλον θετικά. Αυτά όμω θέλουν πολύ προσευχή και πολύ ταπείνωση για να μπορέσει ο νους, ο λογισμό, η σκέψη, η γνώση να είναι ο θητική δύναμη προ τον άλλον και όχι να είναι μπλοκάρισμα τη καρδιά. Θέλει πολύ ταπείνωση και πολύ προσευχή. Πέρασε η ώρα. Πρώτο Θεό στην επόμενη. Ε, Έπεσε, ε, μετά. Μαγγελί, ε, την άλλη τρίτη. Γράψτε το. Διευκόντω να γίνουν πατέρα οι μονίγοι σου, Χριστέω Θεό, μονελέσου και σ' όσων εμά.